Το όνομα του Πατρός και του, Ιω, και του Άγιου Πνεύματος Βασιλεύου Ράνιοι παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο Παταχού, παρόν για τα πάντα πληρώνω των αγαθών και ζωής και ενημή, και ο πάσης κυλίδος και σώσον καλησπέρα είναι η τελευταία μας συνάντηση πριν από τι γιορτές ε, της Αναστάσεω, η επόμενη φορά θα είναι αν θέλει ο Θεός, Απριλίου Η Μεγάλη Εβδομάδα Είναι το κορυφαίο γεγονός Της λατρευτικής ζωής της Εκκλησίας μας Η Μεγάλη Εβδομάδα Περιέχει όλη, Όλο το πνεύμα και τη ζωή της Εκκλησίας μας. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι όλος ο Χριστός. Αν κανείς μπορεί να εισπράξει το πνεύμα της Μεγάλης Εβδομάδας και το ζήσει ή κάποιους λόγους κρατήσει μέσα στην καρδιά του θα γίνει η αρχή της του Στοφορίας. Είχε τεράστια δύναμη. Το βίωμα της Μεγάλης Εβδομάδος. Κεντρική θέση έχει το πρόσωπο. Το πρόσωπο του Χριστού. Αλλά και σε όλη τη λατρεία της Εκκλησίας μας αλλά και όλη η πρόταση του Ευαγγελικού Λόγου και του Λόγου Παρουσίας του Χριστού στον κόσμο είναι η φανέρωση yeah. ότι η πνευματική πορεία του ανθρώπου καταξιώνεται στην προσωπική συνάντηση σχέση με τον Θεό και αυτήν την αίσθηση της προσωπικής συνάντησης το περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο ή, το περιγράφουμε τον καλύτερο τρόπο οι ακολουθείς στις μεγάλες εβδομάδες. Αρχικά παρουσιάζεται ο Χριστός ως νυμφίος στο μέσο της νύχτας. Στη συνέχεια αυτός ο νυμφίος αποδεικνύει την γνησιότητα αυτής του της ιδιότητους με το να ανεβαίνει στο σταυρό με το να πάσχει για τους φίλους του για εμάς όλους ίδιον του εραστή αυτό είναι το μαρτυρικό φρόνημα το θυσιαστικό φρόνημα και σταυρός και θυσία που γίνεται στο όνομα της αγάπης και της διαφύλαξης δηλαδή της διάσωσης της σχέσεως είναι αποκάλυψη ζωής είναι νίκη του θανάτου θάνατος είναι η διάθεσή μου να περιφρουρίσω τα δικαιώματά μου θάνατος είναι η διάθεσή μου να διαφυλάξω τα ιδιωτικά μου συμφέροντα με έναν φόβο, με μια ανασφάλεια για να περιφρουρήσω τον εαυτό μου. Θάνατος είναι η περιφρούρηση του εαυτού μου. Ανάσταση είναι η προσφορά του εαυτού μου που γίνεται με συνειδητοποίηση. Που συνειδητοποίηση σημαίνει όχι να προσφέρω τον εαυτό μου για να είμαι καλός άνθρωπος αλλά προσφέρω τον εαυτό μου για να διαφυλάξω το πρόσωπο τη σχέση δεν με διαφέρει η καλή πράξη για να πάω στον παράδεισο με διαφέρει η καλή πράξη στο βαθμό που με προάγει στην σχέση γιατί σχέση είναι ο παράδεισος επομένως χαρακτηριστικό το, το κεντρικό σημείο θα λέγαμε της Μεγάλης Εβδομάδος που είναι η θυσία είναι και η ανάσταση ταυτόχρονα. Και μ, μ, ε, δεν μπορεί να υπάρξει ε, ανάσταση χωρί θυσία, γιατί η ανάσταση είναι εξαιτία τη θυσία. Η ανάσταση, η χαρά δηλαδή τη υπάρξεω μα, η χαρά του ότι έχουμε ζωή, είναι εξαιτία τη θυσία. Οτιδήποτε δεν έχει ψαλίδισμα της φιλαυτείας μας, δεν καρποφορεί. Οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας που δεν έχει ψαλίδισμα του ιδιωτελού συμφέροντος, της ιδιωτέλης και τη φιλαυτείας, δεν καρποφορεί. Και όταν λέμε καρποφορία δεν δίδει ζωή, γιατί ο κόσμος θα διαφωνήσει και θα πει. Μα δεν ψαλειδίσω το συμφέρον μου, δεν θα κατακτήσω, δεν θα κερδίσω, δεν θα έχω ωφέλη δεν θα, δεν θα, οι μετοχές μου δεν θα αυξηθούν, το κεφάλι μου δεν θα ε, αυξηθεί, δεν θα κάνω καλή επένδυση αυτά στα κοσμικά πράγματα Αυτό δεν είναι καρποφορία Αυτό είναι πλουτισμός Καρποφορία σημαίνει το ζωντάνεμά μου Δεν μπορώ να ζωντανέψω για να δεν ψαλειδίσω το συμφέρον μου το οποίο με χωρίζει με απομακρύνει από το πρόσωπο με απομακρύνει από τον άλλον όσο επιχειρώ και προσπαθώ να διαφυλάξω τον εαυτό μου το να μην πληγεί να μην προσβληθεί να μην χάσει να μην απολέσει κάτι τόσο διαφυλάσω το άτομό μου και τόσο πεθαίνω τόσο χάνω τη ζωή από μέσα μου σα μία βδέλα ξεζου... παίρνει το αίμα από τον ζωντανόν οργανισμό Η Μεγάλη Εβδομάδα λοιπόν ξεκινάει με τον νηφίο που έρχεται στο μέσο της νυκτός η νύχτα είναι ο χρόνος συνάντησης οι μεγάλοι έρωτες τη νύχτα δεν επιτελούνται σε όλα τα επίπεδα και στη σχέση με τον Θεό Μεγάλο μεγάλος έρωτας ή αν θέλετε ο χρόνος του έρωτα είναι η αν θέλει ο χρονος του είναι το βράδυ. Εντομέσω τη της νύκτος έρχεται ο νηφίος. Η σχέση αυτή με τον Θεό εξελίσσεται αυτή η ερωτική σχέση στο μέσο της νύχτα. Όχι μόνο για ρομαντικούς λόγους αλλά και για το ότι τη νύχτα η νύχτα συμβολίζει και την πραγματική μας κατάσταση, του σκότους που δεν έχουμε φως. Εάν δεν σταθούμε και δεν βγάλουμε στην επιφάνεια το σκότος μας, δεν μπορεί να φανερωθεί το φως και ο νυμφίος. Πότε έρχεται ο νυμφίος όταν τον ποθούμε, πότε τον ποθούμε όταν έχουμε ανεπάρκεια. Ποια είναι η ανεπάρκειά μα η νύχτα των παθών η νύχτα λοιπόν τον παθό το σκοτάδι, η συντριβή όσο θέλουμε να υποκριθούμε των δυνατών όσο θέλουμε να υποκριθούμε τον αυτάρκη εξαιτία των χαρισμάτων μας ή των αρετών μας δεν καθόμαστε στα σκοτάδια μας για να έρθει να μας ευαιωνυφίως οι προποθέσει λοιπόν η προϋπόθεση βασική είναι αυτή να αποδεχθούμε το σκοτάδι μας να κάτσουμε στα σκότη μας και να περιμένουμε λέει στην πρώτη ακολουθία του νηφίου ότι αναφέρεται η ιστορία του Ιωσήφ που εδραπέτευσε να μην πέσει το παράπτωμα της μοιχίας θέλει να πει λοιπόν ότι η σοφροσύνη η καθαρότητα της ψυχής είναι ένας τρόπος για να μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον νυμφείο. Και λέει, κανείς εντάξει, και πώς είναι αυτοί που έχουν καθαρότητα καρδιάς και είναι με τη στενή έννοια ηθικοί και ασόφρονες όπως ο Ιωσήφ οπότε μπαίνουμε στην απροβληματισμό αλλά μας πιάνε και λίγο απελπισία, λέμε τώρα ο νυμφείος δεν είναι για μα. Έρχεται στη συνέχεια και γίνεται πιο αυστηρή η εκκλησία μας κατά κάποιον τρόπο η δεύτερη μέρα λέει την παραβολή των 10 παρθένων και λέει μην ξέρει ότι η παρθενία σου φτάνει <coughs> χρειάζεται η παρθενία σου να έχει κελάβει δηλαδή η παρθενία η οποία δεν είναι φιλανθρωπία που δεν είναι ελεημοσύνη, αλλά είναι μια πράξη αυτοδικαίωσης και κλεισίματος στον εαυτό μου μου στερεί την δυνατότητα να συναντήσει τον εφείο. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος Πολύ έξυπνα Γιατί ονομάζονται οι παρθένες μωρές Και ποια είναι η μορία της παρθενίας Λέει τις ανόητες Νίκησαν αυτό που στο κάτω κάτω ήταν στην φύση τους Η σαρκική μίξη Η σαρκική επαφή Και τι, την πάτησαν τη φιλαργυρία που δεν είναι στη φύση τους Ένας διάλογος μεταξύ δύο μεγαλώσχημα χριστιανών Λέγανε βρε άθλια του λέει Εσύ προσκυνάς τον Θεό ή τον Μαμονά Και έλεγε αυτός Καλά τι είναι η τον μαμονα και ελεγε αυτος καλα τι μαμονα το χρήμα ήταν πλούσιος Και ο άλλος ήταν πλούσιος. Όχι ποιος μου λέει για το χρήμα Κάτι άλλο είναι Δηλαδή εμείς οι χριστιανοί Το εμείς εντός εισαγωγικών Έχουμε θεωρήσει ότι η κατάσταση Οι και οι είναι μόνο η σάρκα Τα χρήματα Η ιδιωτέλεια, η κενοδοξία Δεν, είναι, δεν μας αγγίζει οι δέκα εντολές η εξή μία μοιχεία Τι συνέχεια λοιπόν ενώ ξεκαθαρίζει τα πράγματα και θεωρεί ότι τελικά η παρθενή είναι η αγάπη η συγχωρητικότητα η επιοίκεια γιατί μόνο με αυτό το πνεύμα μπορεί να αντικρίσει τον στον ο οποίος είναι προσφορά, ο οποίος είναι θυσία ο οποίος είναι Σταυρός και Ανάσταση μετά λέει κανείς και αυτό μπορούμε να έχουμε και μετά σου λέει τι, τι? την πόρνη που Άλειψε τα πόδια του Κυρίου μας Αναφέρει αυτό Ότι και η πόρνη Ο πόρνος Ο άνθρωπος που είναι μέσα στους μολυσμούς Έχει τη δυνατότητα Συνάντησης με τον νυμφίο Και αυτή είναι η συντριβή Δίνει δηλαδή ο Κύριος Όλους τους δρόμους Και όλες τις δυνατότητες για να το συναντήσουμε Μας ευκολύνει Ούτως ώστε Ο νυμφίος να είναι ένα πρόσωπο Που αναφέρεται σε όλο τον κόσμο Σε όλη την οικουμένη και μετά αποδεικνύεται η, η γνησιότητα του νηφίου όταν θυσιάζεται. Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε κανέναν, όσο ωραία και αν ομιλεί, αν δεν είναι ένας άνθρωπος θυσιαζόμενος, θυσιαζόμενος που έχει κάνει την καρδιά του Αγία Τράπεζα και θυσιάζει καθημέραν το θέλημά του, και που δεν θυσιάζει και τους άλλους ανθρώπους κανείς μπορεί να αποδεχθεί ως έγκυρον βασιλέαν του ηγέτην του, νυφίων αυτόν τον οποίο βλέπει να θυσιάζεται για τους υπικούς του για τα αγαπώμενα πρόσωπά του <σοκλή> γιατί φάγαμε πολλά λόγια και εμείς και οι παπάδες και η εκκλησία και οι γονείς όλο λόγια είμαστε. Αλλά θα δούμε στη συνέχεια γιατί αυτό είναι σήμερα το θέμα μας η έννοια της ησυχία και της σιωπής ως προϋπόθεση προσευχής. Δεν μπορεί να υπάρξει προσευχή χωρίς ησυχία και σιωπή και να δούμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Σήμερα είναι σκάνδαλο το να μην έχεις ένα όνομα στην κοινωνία. Σήμερα είναι σκάνδαλο να μην έχεις χρήματα και σήμερα είναι σκάνδαλο να μην ξέρεις να μιλάς. Αν σιωπάς είσαι βλάξ, το λιγότερο. Είσαι ανάπηρος. βεβαίω η σιωπή και η αναπηρία του να μην μπορείς να αρθρώσει ένα λόγο να σημαίνει ασφαλώς και μια ψυχολογική αναπηρία αλλά υπάρχει και η σιωπή που είναι ύψιστη δυνατότητα λόγου και σχέσεις με τον άλλο πρόσωπο και αυτό φαίνεται και στη μεγάλη εβδομάδα μετά το σταυρό του Κυρίου μας που ακριβώς εμφανίζεται ο Χριστός μετά δεν ανέβηνε ξαφνικά στον μόνο σταυρό συνεχώς σταυρώνεται πλένει τα πόδια των μαθητών τους τους διακονεί τους δίδει το σώμα και το αίμα του λέγοντας τι η κοινωνία λέει πρόσεξε μην είσαι κοροϊδό μην σε εκμεταλλευτού πρόλαβε να τους εκμεταλλευτείς να τους φας πριν σε εκμεταλλευτούν και σε φάνε. Και ο Κύριος λέει σε αντίδραση αυτού του λόγου που είναι θάνατος λέει λάβετε φάγετε ελάτε να με φάτε δεν φοβάμαι. Ο αληθινά ισορροπημένος άνθρωπος είναι που δεν έχει την ανασφάλεια να τον φάνε, αλλά ακούσει δίδεται ει βρόσην των άλλων. Είναι ισορροπημένο. Έχει αυτοπεποίθηση. Γιατί έχει ζωή, γιατί είναι ζωή. Όταν έχει ζωή, δεν φοβάσαι να σε ξεγελάσουν. Όταν έχει απουσία ζωή και προσπαθεί να επιβιώσει, τότε φοβάσαι του άλλου ανθρώπου. Ο αγώνα τη επιβίωση που είναι ένδειξη ότι απλουσιάζει ζωή από μέσα μας Για να αυτόν τον ανταγωνισμό και αυτή την άρνηση των λόγων του Κυρίου μας λάβετε φάγεται πείτε εξ αυτού πάντες πότε δίδεσαι στον άλλο όταν έχεις πληρότητα ζωής γιατί σε μια ερωτική σχέση τρώγονται οι άνθρωποι, γιατί κανείς δεν έχει ζωή γιατί εντάσσετε το μυστήριο του γάμου στη Θεία Ευχαριστία για να μάθουμε αυτόν τον λόγο, λάβετε, φάγετε αυτός είναι αυτός, αυτή είναι η αγωγή που δίδεται στις σχέσεις μας και ιδιαίτερα στις σχέσεις της διακονεί ο Κύριος πλην τα πόδια των μαθητών του δίδει το σώμα του και ανεβαίνει στο σταυρό με πτυρισμούς, μάστιγες κολαφισμούς κλπ κλπ, οδό να ρίστην την ταπείνωση δεικνύοντας σε μας και όταν ο Κύριος βρίσκεται στον τάφον βγάζει η εκκλησία μας μιαν κραυγή θελυκύταται Ιησού στο σέτονα να βάλουμε το φως που ψέλνουμε μπροστά στον επιτάφιων τότε είναι γλυκής ο Κύριος μας και είναι γλυκή γιατί πεθαίνει για μας γιατί φανερώνει έναν λόγο που έχει ζωή ότι η ζωή εκ του τάφου ανέτηλε ο πεθαμένος έχει ζωή αυτό ο κόσμος δεν το δέχεται η Μεγάλη Εβδομάδα δίνει έναν λόγο τρεμερό. Ο πεθαμένος έχει ζωή. Και αν δεν πεθάνει, δεν θα έχει ζωή. Και τότε αναγνωρίζουμε τον Χρυσόνο γλυκύτατο, γιατί ανεβαίνει μέχρι. κατεβαίνει μέχρι τον Άδυν. Και τότε είναι εντυπωσιακό ότι δεν υπάρχει. Πολλοί άνθρωποι το λένε ρομαντικά, αλλά έχει και μια αλήθεια. Δεν υπάρχει πιο ερωτική ημέρα από τη Μεγάλη Παρασκευή. Ίσως πιο για την Ανάσταση. Γιατί φαίνεται τότε είναι το τεκμήριο του έρωτα του Θεού για τον άνθρωπο. Ο σταυρός και η ταφή και η εισάδου κάθοδος είναι η έσχατη κένωση, είναι η άκρα ταπείνωση, η ουσία της αγάπης είναι η άκρα ταπείνωση. Αν μπορούμε να πάρουμε έτσι την έννοια της αγάπης του έρωτος και να βγάλουμε την, το περιεχόμενό του, το, την κύρια ιδέα είναι ο Σταυρός. Και μετά το Μεγάλο Σάββατο, λέει κάτι φοβερό. Αντί να ψάλλουμε στη Θεία Λειτουργία που είναι ο περαινός Αναστάσεως το Μεγάλο Σάββατο πρωί που γίνεται η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, η Εκκλησία μας αντί του συνήθους χεροβικού ύμνου τα χερουβή μυστικώς σηκώνησοντας, ένα άλλο χερουβικό ύμνο που λέει «Σιγησά το πάσα σάρξ βρωτία και στίτο το και τρόμο». «Ας σιγήσει» λέει κάθε υπάρξη θνητή, «με φόβο και τρόμο ας σταθεί». Δηλαδή είναι αυτή η σιωπή που είναι ο πιο ισχυρός λόγος είναι η σιωπή που ομιλεί όπως δηλαδή κάποιος όταν έχει πληγωθεί όταν περνάει έναν θρύνο και κλαίει πάρα πολύ μετά από το κλάμα του έρχεται μια παρηγοριά μια αίσθηση παρουσίας έρχεται μια βεβαιότητα παρακλήσεως έτσι λοιπόν, η σιωπή η οποία είναι αποκάλυψη ζωής. Έχουμε δύο μορφές σιωπής και ισιχίας Η μία είναι της απογνώσεως, της καταθλίψεως, όπου ο άνθρωπος πεισματικά αρνείται την ελπίδα, αρνείται στην ουσία το πρόσωπο γιατί ένα πρόσωπο αναγνωρίζει τον εαυτόν του μία δύναμη παραδέχεται τη δική του και αυτός ο άνθρωπος όταν δεν επιτύχει τους στόχους του όταν αποτύχει οδηγείται σε μια κατάσταση βουβαμάρας δεν έχει λόγο να αρθρώσει υπάρχει και άλλη κατάσταση σιωπής που οδηγείται ο άνθρωπος μέσα στην αναζήτηση του Θεού και μέσα στον πόνο αυτής της αναζήτησης... μέσα σε αυτόν τον πόνο της αναζήτησης που ονομάζουμε προσευχή... βαθμιαία ο άνθρωπος συναντά μια ησυχία που είναι έξω από τον εαυτόν του... και μέσα σε αυτή την ησυχία υπάρχει μία παρουσία που είναι αφορμή ουρανίου παρακλήσεως και εμπειρίας αφθάρτου χαράς. Η πραγματική προσευχή βγαίνει από τα βάθη αυτής της σιωπής και ησυχία. Τότε σε αυτήν την σιωπή και ησυχία φωτίζεται ο νους του ανθρώπου και αναγνωρίζει του λόγου του Θεού και αναγνωρίζει τη ζωντάνια των Θείων Λόγων. Η προσευχή δεν είναι μια μηχανιστική διαδικασία να επιτύχουμε έτσι θελικά και με τεχνικούς τρόπους την επίτευξη κάποιων στόχων. Η προσευχή είναι ένα μαρτύριο και μια μαρτυρία συνάντησης του προσώπου. Αυτή όμως η αναπηρία μα να προσευχηθούμε κατά αυτόν τον τρόπο δεν μας αφήνει να βιώσουμε το μυστήριο τη Μεγάλη Εβδομάδα ή καλύτερα του ευαγγελικού λόγου τη Μεγάλη Εβδομάδα. Δεν μας αφήνει να ζήσουμε, να δούμε στη συνέχεια πρακτικά. Πώς μπορεί να λειτουργήσει η προσευχή και να γίνει μία δυνατότητα επαναλειτουργίας της καρδιάς μας και της ζωής μας. Να δούμε λοιπόν. Καταρχήν κάποιος μπορεί να πει μέσα σε μια κατάσταση ενθουσιασμού ότι πώ συγκινήθηκα. Μου ήρθε χωρίς να καταλάβω πώς μία κατάνοιξη και αισθάνθηκα πολύ όμορφα, μια αυθόρμητη προσευχή που με συγκίνησε, γέμισε την καρδιά μου. Μια κατάσταση δηλαδή προσευχής που γεννάται είτε από κάποιον πόνο ή από μια κατάσταση έξτασης, ενθουσιασμού, θαυμασμού. Αυτή λοιπόν η αυθόρμητος προσευχή δεν καρποφορεί γιατί είναι εξαρτημένη από το τυχαίο. Και εμείς δυστυχώς επειδή δεν θέλουμε να κοπιάσουμε και έχουμε μια ραθιμία ζούμε κατ' αυτόν τον τυχαίον τρόπο. Ε, αν ήρθε η κατάνοιξη ήρθε λέμε. Αν περάσουμε κάποια δυσκολία και ερθ, ερθούμε μια κατάνοιξη αυτό είναι όλο. Αν για παράδειγμα ενθουσιαστείμε από ενθουσιαστούμε κοσμικά ή πνευματικά τέλος πάντων, διαβάσουμε κάτι και συγκινηθούμε, αυτό είναι προσευχή. Αυτή προσευχή δεν μιλούμε για αυτή, δεν καρποφλεί αυτή η πνευματικα τέλο παντων διαβασουμε κατι και συγκινηθουμε αυτο ειναι προσευχη αυτη προσευχη δεν μιλουμε για αυτη δεν καρποφλει αυτη η προσευχη Ποια προσευχή η καρποφορική και για ποια θα δούμε και θα δούμε τι διαδικασία ακολουθείτε. Είναι η προσευχή η οποία προέρχεται από σταθερή θέληση και εμπιστοσύνη δηλαδή πίστη στον Θεό. Όταν λέμε πίστη εννοούμε εμπιστοσύνη Κάποιο θα πεί μα τον Θεό δεν τον είδα τι είναι εμπιστευτό. Έχει πολλές μορφές η εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη σημαίνει και κάτι άλλο. Εμπιστεύουμε ότι κάτι μπορώ να βρω με αυτόν τον δρόμο. Εμπιστεύουμε ότι εδώ μόνο μπορεί να υπάρξει ζωή. Γιατί γκέφτηκα τα κοσμικά και είδα τα όρια του. Δεν μπορώ να τα εμπιστευτώ. Ψάχνω κάτι άλλο που θέλω να εμπιστευτώ. Και αυτή μόνο η διάθεση αναζήτηση, ψάχνω κάτι που μπορεί να με γεννήσει, είναι μια κατάσταση πίστη και εμπιστοσύνη. Δεν μπορεί να ρηψοκινδυνέψει, να ρισκάρει την βόλεψή σου, έστω την κοσμική, τα πάντα, χωρί να έχει μια ελπίδα ότι κάτι θα βρει. Άρα αυτό κρύβει μια εμπιστοσύνη. Γιατί κάποιο μπορεί να πει μα προσέφουμε και νιώθω ότι αναφέρουμε στο κενό. Αυτό είναι μια ύψιστη μορφή εμπιστοσύνης και πίστης. Δηλαδή υποπτέυει ότι κάτι μπορείς να βρεις δυνατότερο από αυτό που, που γεύτηκες μέχρι τώρα. Και όταν λες δυνατότερο είναι κάτι αιώνιο. Κάτι που να νικά τον θάνατο. Λοιπόν, μόνη η προσευχή λοιπόν, που προέρχεται από εμπιστοσύνη και σταθερή θέληση μπορεί να μα φέρει πρόσωπο με πρόσωπο με τον Θεό μόνο μπορούμε να ανοιχνεύσουμε να γευτούμε τα μυστικά της Μεγάλης εβδομάδα τα μυστήρια του Θεού όμως ποια είναι η πραγματικότητά μας είναι στιγμές ή μάλλον έτσι είμαστε που έχουμε ψυχικά είμαστε πεσμένοι ή είμαστε κουρασμένοι διώθουμε άσχημα τι είναι αυτό το άσχημα. Νιώθουμε μια ενία, να μην μα γεμίζει τίποτα. Νιώθουμε μια διαφορία για την ίδια τη ζωή. Και το χειρότερο, μα κουράζει και η ίδια η χαρά. Τρομά... Υπάρχει κάποιο που μου έλεγε σήμερα το πρωί: Πώ, Με τρομάζει η ιδέα του αιώνιου. Θα αντέξουμε, είχα λαθρέ να πεθάνει. Ούτε με το θάνατο μπορούμε, ούτε με το αιώνα το τρομάζουμε. Είναι συγκλονιστικό αυτό, είναι κόλαση, είναι στενοχωρία. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Της ψυχικής κοπώσεως, Τότε δεν ξέρουμε πως να προσευχηθούμε. Σε ποιο να προσευχηθούμε. Ο Θεός είναι σαν να μην υπάρχει. Είναι απόν. Απολύτως απόν. Νιώθουμε να κραυγάζουμε απελπισμένα. Χωρίς αποδέκτη της κραυγής μας. Χωρίς κανεί να μας ακούει. Τι γίνεται τότε. Ο Θεός φαίνεται σαν να είναι απόν. Και υπάρχει μόνο ένα απέραντο κενό. Τι προσευχή να κάνουμε Τι χρειάζεται τότε να κάνουμε Ποιαν μπορεί να ακολουθήσουμε Τότε Είναι σημαντικό Να κάνουμε το πρώτο βήμα Ποιο είναι το πρώτο βήμα Να κατευθύνουμε Την προσευχή μας Προς τον εαυτό μας Δεν μπορεί να μας ακούσει ο Θεός Αν εμείς δεν ακούμε τον εαυτό μας Τι σημαίνει αυτό το πράγμα δεν μπορεί δηλαδή μηχανικά να λες Κύριε Σου Χρισέλη Σου μου και Τραχεις και Τραχεις και Μητάνιες πάνω κάτω πάνω κάτω και να αποκαλυφθεί ο Θεό. <κυρί> Πρέπει πρώτα να ακούσεις τον εαυτό σου. Πρέπει εσύ να ακούσεις την φωνή σου. Να ακούσεις τα λόγια της ευχή, Τα λόγια της προσευχής. Άρα είναι σημαντικό πρώτα απ' όλα να κατευθύνουμε την προσευχή προς τον εαυτό μας. Τι σημαίνει αυτό. Να κατευθύνουμε κάθε λέξη της ευχής, της προσευχής πού προς την κοιμισμένη ψυχή μας η ψυχή μας είναι κοιμισμένη είναι αδιάφορη, δεν είναι εργοποιημένη να προσέξουμε λοιπόν να προσέχουμε και να συνειδητοποιούμε τι λέμε πως να προφέρουμε κάθε λέξη σαν απλονόημα χωρίς να τον αλλοίουμε χωρίς να τον φιλοσοφούμε να προφέρουμε κάθε λέξη με απλότητα και να ακούμε με απλότητα το νόημα της κάθε λέξης. Τις κατανοούμε τις λέξεις αυτές απλά με το μυαλό μας Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με». Και μετά εφόσον τις κατανοήσουμε απλά με το μυαλό μας χωρίς θεολογική ανάλυση, χωρίς να τις μέσα στην ευχή λογισμή που θα μας περιπλανήσουν σε ιδιανοητικέ ανοησίες ή ασκητικές βλακίες. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο θα προφέρουμε, θα προσφέρουμε το λόγο της ευχής στην καρδιά μας. Θα επαναλάβουμε τις λέξεις αυτές της προσευχής διαρκώς, αδιάκοπα. Με αυτή την προσευχή της ακούει ο νους μας, Χωρίς ανάλυση, απλά τις ακούει και τις μεταφέρει μετά στην καρδιά μας. Τους λόγους αυτές της ευχής. Προσπαθώντας τι, να ενεργοποιήσουμε ό,τι απέμεινε ζωντανό μέσα μας κάτω από τις στάχτες. Γιατί λέμε στάχτες, γιατί δεν έχει φύγει η φωτιά, όπως η στάχτη, υπάρχει η φωτιά και είναι κρυμμένη στη στάχτη, λένε οι πατέρες μας. Νομίζω ο Άγιος Φο... Φο... Διάδοχος Φωτικής το λέει αυτό, όπως είναι το Βάπτες, η φλόγα και τα πάθη είναι η στάχτη έκρυψε τη φλόγα αλλά πάρει υπάρχει η φλόγα και χρειάζονται τα λόγια αυτά της ευχή να, να ενεργοποιήσουν ότι η ζωντανή υπάρχει μέσα μας κάτω από τη στάχτη να αναθερμάνουν αυτή τη φλόγα τότε με ποιο τρόπο θα προσευχηθούμε δεν πρέπει τότε να καταπιέσουμε τη θέλησή μας αλλά να την αφήνουμε άνετη ήσυχα να προχωρήσουμε να ξέρουμε τις αντοχές μας να ξέρουμε τον ψυχισμό μας, μην τον καταπιέσουμε, μην ξεπεράσουμε τα όρια. Ο, γι' αυτό λέει ο Γεωροπορφύρος απαλά, αυτό εννοεί. Σε αυτή τη φάση λοιπόν προφέρουμε κατ' επανάληψη την ευχή χωρίς να σφίγγεται η καρδιά μας. Τη μεταφέρουμε λοιπόν από το νου στην καρδιά και την επαναλαμβάνουμε απαλά, ήρεμα, ήσυχα. Γνωρίζοντα τι αντοχές μα και έχοντα μια ευελιξία, χωρί να καταπιέζουμε τη θέλησή μα, όν και καλά να επιτύχουμε κάτι. ήρεμο. Αν απλώ λοιπόν δώσουμε προσοχή στι φράσεις τη προσευχή, χωρίς να επιβαρύνουμε την κόποσή μα και την εξάντλησή μα, να ξέρουμε το μέτρο μα, προφέρουμε λοιπόν κατ' επανάληψη τα λόγια τη ευχή, χωρί να επιβαρύνουμε την ή η κόποση που υπάρχει και την εξάντλησή μα. Μετά λοιπόν, να τις επαναλάβουμε, να τις επαναλαμβάνουμε κατανόντα το νόημά τους. Μετά λοιπόν, από καιρό, θα επανέλθει η χαμένη ζωή μέσα μας. Θα αρχίσει κάτι να ζωντανεύει. Χρειάζεται όμως να έχουμε αυτή την προσευχή, την προσοχή και αυτή την υπομονή. Θα επαναλαμβάνουμε όπως επαναλαμβάνεται η κτύπη τη καρδιά μα, όπω η αναπνοή. Και ήσυχα καθαρίζοντας την καρδιά μας από οποιαδήποτε εμπαθή κίνηση κυρίως έναντι του αδελφού μας με καθαρήν τη συνείδηση χρειάζεται να υπάρχει καθαρή συνείδηση μετάνια, καθαρόντος συνιδός, να μην έχουμε κάτι αρνητικό έναντι του αδελφού μας να έχουμε αγάπη προς τους εχθρούς μας να έχουμε διάθεση αγάπη προς του εχθρού μα και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν να αρχίζει τί να επανέρχεται η ζωή μέσα μας πως θα ξέρουμε ποιος είναι το στοιχείο αυτό που θα μαρτυρεί ότι επανήλθε η ζωή μέσα μας όταν θα αρχίζει να λειτουργεί η καρδιά μας και να δραστηριοποιείται η θέλησή μας τι είναι αμαρτία η αδράνη τη θελήσεώ μα. Η παθητική κατάσταση που αφήνουμε στα πάθη. Δεν λείπει το ηγεμονικό του νου, δεν αντιστεκόμαστε, δεν έχουμε θέληση. <χει> Όπω ο ναρκωμανή, τι, γυναίκ... τι ποιο είναι το στοιχείο του, έχασε τη θέληση. Δεν έχει θέληση. Όλα τα πάθη είναι ναρκωτικά. Ναρκώνουν τη βούλησή μα, καταργεί τη θέλησή μα, είναι έδειξη θανάτου. Ποιο είναι ο πεθαμένο άνθρωπο που δεν παρακάνει να ένα κύχ να πει, ούτε ένα κύρι δεν μπορεί να αρθρώσει γιατί λέει, είναι κουρασμένο, καημένο. Είναι κουρασμένο, εξαντλημένο, ψυχολογικά δεν είναι καλά, δεν έχει θέληση, δεν πρέπει να κάνει τίποτα. Είναι παρτιμένο και τον εγκατέλειψει ο Θεό. Αυτό λέει νομίζει Η επαναλειτουργία λοιπόν τη καρδιά μα εδώ ισχύει. Μπορεί να είναι νεκρή καρδιά, η επαναλειτουργεί. Η, η επαναλειτουργία τη καρδιά μα και η δραστηριοποίηση θέληση σε μα είναι η ένδειξη ότι άρχισε να υπάρχει η ζωή μέσα μα. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Να ακούμε τον εαυτό μας για να μας ακούσει και ο Θεός Για να μπορεί λοιπόν η ευχή να έχει ακρόαση από τον Θεό Να έχει παρησία και να κίνεται πρώτα πρέπει να ακούσουμε τον εαυτό μας Να ακούσουμε εμεί τα λόγια της ευχής, να τις συνειδητοποιήσουμε Ούτω ώστε μετά να μπούμε σε αυτή τη δράση αναζήτησης του προσώπου του Θεού Και η προσευχή είναι μια προσωπική σχέση Είναι τέταρτη σχέση με τον Θεό, με τον Εραστή δεν είναι η προσευχή μια μαγική πράξη να κερδίσουμε κάτι. Α πάτε ρε διάβασέ μου τις ευχές να παντρευτεί η κόρη μου. Δεν είναι να μου κάνει ένα ευχέλαιο για να πάει καλά η δουλειά μου. Όχι να μου κάνει για να πλουτίσω. Για να φύγω τα διαβόλια και τα τριβόλια αφού μέσα μου τα διαβόλια. Που καταργήθηκε η θέλησή μου. Άρα η προσευχή στην ουσία είναι η αναζήτηση του προσώπου. Δεν προσεύχομαι για να μου λυθούν τα ψυχολογικά προβλήματα. Να μα τα ψυχολογικά προβλήματα είναι καρπό του γεγονότο ότι χάθηκε το πρόσωπο, δεν υπάρχει ζωή μέσα μου. Και χρειάζεται αυτό ο διακριτικό τρόπο, αυτή είναι η θεραπευτική τη προσευχή, για να μπορεί να επαναλειτουργεί η καρδιά και να παίρνει τα πάνω τη και να ζωντανεύει. Γι' αυτόν τον λόγο κατανοούμε τον ψαλμό. Δέστε, ένα κομμάτι βρήκα του ψαλμού που είναι τρομερό, που αναφέρεται στη δίψα του Θεού. Λέει, όντρων επιποθεί η έλαφος επί τα σπηγά στον υδάτο επιποθεί η ψυχή μου προς Θεός τι ωραίο πράγμα τι ωραία το λέει ψαλμόδος όπω το ελάφι πάει να πιει νερό από την πηγή και διψάει έτσι υποθεί η ψυχή μου το Θεό πω πω ποιος άνθρωπος είναι τέτοιο, όποιο άνθρωπος είναι έτσι είναι ζωντανός Χαλάλη του και δίψα μα ο διψασμένος είναι ζωντανός εμείς δεν διψάμε καν και το ρίξαμε στους ηθ αν είμαστε πνευματικοί, αρχίζουμε τι υπακοέ. Στα πνευματικά τι έκανε, δεν κάνει υπακοή. Ο, είσαι κολλασμένο. Ο Θεό το είπε. Ποιο το είπε. Η αρρώστια σου, παπά μου το είπε. Αυτό που είναι ανάγκη είναι να ενοχοποιήσει τον άνθρωπο, να διψάσει τον Θεό. Μα είναι αμαρτωλό. Μα οι αμαρτωλοί διψούν τον Θεό. Γιατί οι αμαρτωλοί διψούν τον Θεό. Γιατί έτρεξαν στην αμαρτία. Είχαν, είχαν δίψα ζωή και δεν ξέραν η ζωή. Ο άνθρωπο που στη θρησκευτικότητά του. Είναι ο τελείως ξενέρωτος Που δεν έχει ούτε την ικανότητα να μαρτήσει. Γιατί δεν έχει υπόδο για τη ζωή Και επειδή αυτό πρέπει να του δώσει κάποια επένδυση αρετής Το έκανε υπαρχή στο πνευματικό του Είναι θεούς ως <ΣΣΣΣ> Αυτό όμως που είναι εργοποιητόν Να κάτι άλλο Η παλή Να ξυπνήσει το μέσα σου Και υπεύθυνα να ρισκάρει μεταξύ ζωής και θανάτου Να μην φοβηθείς την άβυσσο να μην φοβηθεί να κολλαστεί. Γιατί λες στο Θεό, Εάν είμαι να κολλαστώ, Αλλά εγώ θα σε ψάξω. Δεν θα βολευτώ σε ένα πνευματικό που θα μου λέει: Υπάκοπε για να ήσυχο, και να καλύπτει και ο πνευματικό τον αρκισμό του. Ότι είναι σπουδαίο τάρετ. Και άρα βρίσκεται κατάξιο του. Ε, αυτά τα συστήματα λειτουργούν λοιπόν, μεταξύ μα. Και στου γονεί και στι σχέσει, στου παπάδε και οπουδήποτε αλλού. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να αποθεί η ψυχή μα. Την δίψα του Κυρίου. Ων τρόπο λοιπόν και η ευθύνη των ποιμένων και η ευθύνη για τον εαυτό μας είναι αυτή. Να ποθήσουμε όπως τα ελάφια να πάνε στην πίκη να πιουν νερό. Ων να επιποθεί έλαφο, έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων. Ούτως επιποθεί ψυχή μου προς Σε ο Θεός. Εδίψισεν η ψυχή μου προς τον Θεόν των ισχυρών, τον ζώντα. Πότε ήξω και οφθήσω με το πρόσωπο του Θεού. Τον πόθησε ψυχή μου. Πότε θα τον δω, πώ θα τον απολαύω, θα του κάνω ερωτευμένοι. Πότε θα συναντηθούν, πότε θα με δει. Αυτή είναι η σχέση μα με το. Δεν μπορεί να είναι αλλιώ. Λέει κάποιο: Αχ, τι σημαίνει να προσεύχομαι. Πώ είναι ο Χριστός. Τι το Χριστό, Τι σημαίνει να βρω τον Χριστό, Τι σημαίνει να αγαπήσω τον Χριστό, Μου είναι κάτι άπιαστο. Αυτοί οι καημένοι άνθρωποι δεν, δεν προσευχήθηκαν ποτέ στη ζωή του. Δεν είχαν ποτέ αυτή την διάθεση και αυτή την εμπειρία. Να λοιπόν, τι είναι ο Χριστό, Εδίψησε η ψυχή μου προ τον Θεό των ισχυρών, των ζώντα πότε ήξω και οφθίσω με το πρόσωπο του Θεού ε, γεννήθει τα δάκρυα μου εμιάρτο η μέρα και νύχτα τα δάκρυα μου το ψωμί μου, μέρα και νύχτα όπως κάνει κάποιος ερωτευμένος εν το λέγες Θε, ώρα και κλαίω λέγοντας κάθε μέρα που έστεινε ο Θεός, που είναι ο Θεός μα Δαβίδ. Δεν πιστεύει δεν είδες τον Θεό Λες πού είναι ο Θεός Μα αυτό κάνει ο άνθρωπος Αυτό κάνει ο Χριστός Πού είναι ο Θεός λέει, θέλει να βρει τον Θεό Αυτό είναι μια ανατροπή Ανατροπή ό,τι κατασκευ... θρησκευτικό Κατασκευάσα μέχρι τώρα Ό,τι αρτηκοδομήσαμε Όποιαν αξία θέλουμε να εμφανίσουμε Όταν λες Πού είναι ο Θεός Δηλαδή δεν τον βρήκε, Δεν τον βρήκα, τον ψάχνω Και τον ζητώ και τον ποθό. Η συνάντησή μας λοιπόν μαζί με τον Θεό μέσα σε μια έντονη προσευχή με αυτή την έννοια οδηγεί πάντα στην σιωπή. Να δούμε λοιπόν την σιωπή του Θεού και την σιωπή του ανθρώπου και ποια είναι αυτή η γεύση της σιωπής και της ησυχία που γεννάται μέσα από την προσευχή η σιωπή του Θεού είναι η αποσία του δεν μας ομιλεί ο μιλιοθέρος. Θα δούμε και μια άλλη σιωπή του Θεού Είναι μια σιωπή λοιπόν που δεν μας απαντά ο Θεός Που είναι η πλήρης απουσία Του Που νιώθουμε ότι δεν μας ακούει Όρες, να αμφιβάλλουμε και για την ύπαρξή Του Και είναι η σιωπή του ανθρώπου Η σιωπή του ανθρώπου Που είναι κατάσταση πόνου Είναι κατάσταση Σταθερού προσανατολισμού Προς την προς τον λόγο αυτών που έστεινε ο Θεός μου, όταν λοιπόν ο άνθρωπο διαρκώ κλαίει και λέει: Πού είναι ο Θεός μου, με σταθερή θέληση αυτό του γίνει έναν πόνο. Τον πόνο που έστεινε ο Θεός μου, και ταυτόχρονα δε θυσιάζει πολλά για να βρει αυτόν τον Θεό ξεχνάει να φάει δεν του λένε νήστεψε δεν έχει όρεξη να φάει ξεχνάει να φάει δεν του λένε μη ζητάς τα υλικά τα θεωρείς κύβαλα όπως ένας ερωτευμένος ξεχνάει τα πάντα και θυμημάται μόνο το πρόσωπο έχει στο νου δεν ξέρει να φάει χανεί κυλά, εξαντλείται, καταθλίβεται και ταυτόχρονα του βγαίνει μια αίσθηση σιωπής πόνου η σιωπή λοιπόν αυτή του ανθρώπου αυτού του πόνου αυτή η αναζήτηση του, του, του Θεού αυτό το άλμα ιστοκενού είναι πιο βαθιά και από την ομιλία και φέρει τον άνθρωπο σε πιο στενή επικοινωνία με το Θεό από κάθε λόγο δηλαδή μπορώ να πάω να διαβάζω το απόδειπνο μπορεί να λέω την ευχή οτιδήποτε αυτό είναι κατώτερο είναι μικρότερη επικοινωνία με τον Θεόν από την σιωπή αυτήν του ανθρώπου που είναι κατάσταση προσευχής γιατί είναι κατάσταση πόνου κατάσταση οδύνης που ζητά η καρδιά του ανθρώπου επώδυνα, αδιάλειπτα την παρουσία του προσώπου του Κυρίου έτσι λοιπόν υπάρχει και σιωπή που είναι πιο βαθιά και από την ομιλία και είναι σε πιο στενή επικοινωνία με τον Θεό από κάθε λόγο είναι η ομιλούσα σιωπή είναι η σιωπή που ομιλεί όπως για παράδειγμα αν δεις κάποια γυναίκα που έχασε το παιδί της και μετά από το κλάμα έχει σιωπή αυτή η σιωπή σου λέει πολλά σε καθιλώνει, σε διδάσκει σε παιδαγωγή η σιωπή λοιπόν του Θεού και η σιωπή του ανθρώπου γιατί όμως ο Θεός σιωπά γιατί είναι απόν Θεός για να δούμε η σιωπή λοιπόν του Θεού στις προσευχές μας μπορεί να διαρκέσει πολύ ή λίγο με σκοπό τι για να προκαλέσει την δύναμη και την πίστη μας και να μας οδηγήσει σε μια βαθύτερη σχέση μαζί του από ότι θα ήταν δυνατόν αν τα πράγματα μας έρχονταν όπως θα θέλαμε Αρνείται λοιπόν ο Θεός να απαντήσει σιωπά ο Θεός για να ενεργοποιήσει την εσωτερική μας δύναμη και την πίστη για να μας προκαλέσει και να μας ε, φέρει σε μια βαθύτερη σχέση μαζί του από ότι θα μας οδηγούσαν αν τα πράγματα έρχονταν όπως θα τα θέλαμε πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι η σιωπή του Θεού είναι μία πρόκληση σε δυνάμεις που υπνώτουν μέσα μας. Είναι μία πρόκληση για να ξυπνήσουν οι δυνάμεις που έχουμε μέσα μας. Μία σχέση και μία συνάντηση δεν είναι πλήρης και βαθιά συνάντηση αν τα δύο μέλη την οποία πραγματοποιούν, δεν είναι σε θέση να παραμείνουν σιωπηλοί μεταξύ του. Δύο άνθρωποι, α το πούμε, που δεν μπορούν να παραμείνουν σιωπηλοί μεταξύ του και αυτή η σιωπή να έχει ζωή, δεν έχουν ποτέ αληθινή σχέση. Δεν είναι πλήρη η σχέση του. Δεν είναι ικανή η σχέση του. Έχει προβλήματα η σχέση του. Όσο χρειαζόμαστε λόγια και χειροπιαστά λόγια και έργα για να αποδείξουμε τη σχέση μα σήμερα δεν φτάσαμε σε βάθος και πληρότητα σχέσεις. όσο έχουμε λόγια και χειροπιαστά έργα για να επιβεβαιωθεί η σχέση το ότι είναι λυπής η σχέση όπως λέει κάποιος που έχουν τέτοια αγάπη που και με τη σιωπή μιλάνε και με το βλέμμα του συνεννοούνται η πληρότητα λοιπόν της σχέσεως φανερώνεται όταν άνθρωπος έχει ανάπαυση και στη σιωπή όπως όταν ο άνθρωπος προχωρήσει στην προσευχή με τον Θεό και του βγαίνει μια ειρήνη εσωτερική και σιωπή τι αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος τότε στην κατάσταση σιωπής, όταν και, και ακριβώς η σιωπή ακριβώς που είναι αυτό το χάρισμα έχουμε την βίωσή τη όσα ένα αφάσμα μία κατάσταση τυλίγει τα πρόσωπα σε μία κατάσταση ουσιαστικής οικειότητος. Μία κατάσταση φιλίας, σύνδεσης, ενότητος. Είναι και αυτό το ζητούμενο της σχέσης τελικά και των ανθρώπων. Μία αίσθηση βαθιά οικειότητος μέσα στη, στο κάλυμα της σιωπής. Όταν λοιπόν η σιωπή βαθύνει αρκετά τότε αρχίζουμε να μιλούμε από τα βάθη της σιωπής και προσέχουμε να μη διακόψουμε αυτήν την κατάσταση της με την θορυβόδη αταξία των λόγων μας προσεύχεται ο άνθρωπος μείνει στα λόγια της ευχή που είπαμε ακούει ο άνθρωπος τα λόγια της ευχή. τα βάζει στην καρδιά του τα συνειδητοποιεί τα προφέρει στον Θεό έχει καθαρή τη συνείδηση, είναι σε κατάσταση μετανοίας στη συνέχεια ζητεί ως έλαφο έλαφος που έστεινε ο Θεός και αυτή η να αναζήτησή του που διαρκώς επιμένει ο Θεός να αρνείται να μας φανερωθεί το κάνει ο Θεός για να ενεργοποιηθούν όλες μας οι δυνάμεις να με σπαδαγωγήσει να πονέσουμε αυτός ο πόνος είναι που μας κάνει ικανούς να αναγνωρίσουμε τον Θεό να αποκτήσουμε βάθος υπάρξεως. Να αναγνωρίζουμε τη ζωή, να αναγνωρίζουμε την αλήθεια από το ψέμα. Η διάκριση που λέμε, που να ξεχωρίσουμε το αληθινό από το ψεύτικο, τότε γεννάται. Μέσα στην κατάσταση του πόνου. Που προσδοκούμε το Θεό και δεν το βρίσκουμε. Η διάκριση δεν είναι διανοητική διαδικασία. Ενός εφιούς ανθρώπου που έχει συναισθηματική νοημοσύνη και μπορεί να αναλύσει τα πράγματα... Αλλά η διάκριση και αν θέλετε αυτή η συναισθηματική νοημοσύνη να αντιληφθούμε και να πούμε στη θέση του άλλου ανθρώπου είναι κατάσταση πόνου πνευματικού. Ο άνθρωπος σήμερα κατ' να είναι ανόητος, δεν λειτουργεί, κοιμάται όρθιος γιατί δεν θέλει να δεχθεί αυτόν τον πόνο αναζήτησης. Μόνο ένα ακούσιον πόνο δέχεται και αντιστέκεται σε αυτό, αντιδρά δεν μπορεί να το δεχθεί. Θέλει να πάει τα ναρκωτικά του να ησυχάσει. Γι' αυτό είναι βλάκα ο άνθρωπο σήμερα, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν μπορεί να συμμεριστεί την κατάσταση του άλλου άνθρωπου. Δεν μπορεί να έχει ευγένεια. Δεν μπορεί να έχει λεπτότητα. Δεν μπορεί να έχει κατανόηση. Λοιπόν, ο άνθρωπο περνά σε αυτήν την κατάσταση του πόνου, του εσωτερικού. Και εκεί λοιπόν που αρχίζει να ισοπεδώνεται λίγο-λίγο, αντιλαμβάνεται, ενώ έχει αυτό την σιωπή μέσα του που ήταν κατάσταση όπως μετά από μια καταιγίδα βλέπει στην φύση είναι σε μια σιγή περαντι και βγαίνει ο ήλιος αυτό συμβαίνει στον άνθρωπο που κλαίει εσωτερικά και αναζητεί νύχτα και ημέρα ως η έλαφος των Θεών ζητεί το πρόσωπο και έρχεται η καταιγίδα λοιπόν και έρχεται ηλιοφανεια έρχεται η σιγή αυτή τη σιωπή μιλούμε αυτή τη σιωπή του κλάματος και της ελπίδος αυτή τη σιωπή του πόνου και της χαράς αυτή τη σιωπή της Ειρήνη που γεννά η αναζήτηση αυτή η αναζήτηση τι κάνει κάνει ένα άλλο έργο, σε ταπεινώνει δεν είναι ταπινός ένας παθιασμένος και άνθρωπο άνθρωπος ζητά τον άλλο του ζητάει σε θέλω, σε θέλω, πού είσαι, πού είσαι τον ταπεινώνει αυτό έτσι κάνουμε και με το Θεό ταπεινωνόμαστε σε αυτή την αναζήτηση ο πόνο μας ταπεινώνει και τότε διαπιστώνουμε κάποια στιγμή ξαφνικά γιατί ο Θεό είναι απρόβλεπτος, δεν μπορεί να Τον υπολογίσεις το Θεό δεν μπορεί να Τον συλλάβει πότε έρχεται και πότε φεύγει το Θεό δεν μπορεί να Τον περιορίσει. το Θεό δεν μπορεί να Τον περιγράψει υλικά κάποια στιγμή αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει μια άλλη σιωπή που είναι έξω από εσένα που στο κέντρο της οποίας υπάρχει μια παρουσία και διαπιστώνεις ότι αυτή είναι η που λένε οι πατέρες μας η ησυχία είναι μια κατάσταση προσευχής σε γαλήνια ένταση. Η γαλήνια ένταση προσευχής είναι η ησυχία που κατ' ονομάζεται ειρήνη. Λοιπόν διαπιστώνεις έξω από τον εαυτό σου μέσα στην κατάσταση οδύνης υπάρχει μια άλλη σιωπή, μια άλλη ησυχία, μια άλλη ειρήνη στο κέντρο της οποίας υπάρχει μια παρουσία και αυτή η παρουσία σε συγκλονίζει και σε ακτινογραφή γιατί ποιος μας ακτινογραφεί ο απόλυτα ταπεινός μόνο σε ένα παιδί μπορούμε να ακτινογραφηθούμε μόνο σε έναν ανθρών άνθρωπο φαινόμαστε μόνο σε έναν αγα... άνθρωπο που μας αγαπά φαίνεται η ασχήμια μας λοιπόν ο Θεός δηλαδή η παρουσία του στην ειρήνη αυτή είναι απόλυτα ήρεμό. Απόλυτα ειρηνικός Απόλυτα διάφανος Και καθριφτίζεται ότι αυτός μας Και τι διαπιστώνουμε Ότι εμείς ήμασταν μια φασαρία ένα τσόρυβος μια σχήμια Μια τρέλα ήμασταν Και μας συγκλονίζει αυτό Και έρχεται τότε η συντριβή ή αληθινή Και δακρύζει ο άνθρωπος Συγκλονιζόμενος από τότε Ο Θεό είναι αμέτωχος και από την αμαρτία μας Δεν το προσβάλλει ούτε η αμαρτία μας Δεν το ταράσει ούτε η αμαρτία μας Αφήστε αυτές οι δικολογίες μικρή και μεγάλη αμαρτία Τον Θεό δεν τον τρομάζει καμία αμαρτία Είναι αμέτωχος Είναι ειρηνικό, δεν προσβάλετε Και μένει με την ίδια ειρηνική στάση εναντί μας Και βλέπουμε τελικά το πρόβλημα δικό μας Και τότε αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει κόλαση Η αυτοτιμωρία Γιατί ο Θεός είναι απόλυτα ειρηνικό και στον αμαρτωλό και στον Άγιο και η κατάσταση δυσκολάς είναι μια υποκειμενική κατάσταση του εαυτού μας που αρνούμε να συμβιβαστούμε και να αναγνωρίσουμε σε αυτή την απέραντη σιωπή και ειρήνη είναι η παντοδυναμία της παρουσίας του Θεού. Και το τι γίνεται. Άρχισε ο να κλαίει από χαρά. Ποιαν χαρά. είδε την ασχήμια του. Ξέρει ότι η παρουσία αυτού του ήσυχου τον ξέρει. Αλλά δεν τον νοιάζει. Και συγκλονίζεται. Και παίρνει ελπίδε. Και αρχίζουν να ζωπούν τα πάντα. Και εκεί που φοβόταν και έλεγε τι να προτιμήσει, το θάνατο ή την Και τα δύο βάσανο ήταν. Βλέπει τώρα ότι και ο θάνατος είναι η χαρά και η αιωνιότητα είναι η χαρά. Γιατί στο θάνατο υπάρχει αιωνιότητα. Και βλέπει ότι τα πάντα είναι χαρά. Τα πάντα είναι πληρότητα. Και τότε πάβει να φοβάται την αιωνιότητα. Γιατί η κάθε στιγμή είναι η χαρά. Η κάθε στιγμή είναι η πληρότητα. Και τότε καταλαβαίνει γιατί δεν θα κουραστεί την αιωνιότητα. Καταλαβαίνει ότι δεν είναι η κούραση η αιωνιότητα. Γιατί εμεί τα βλέπουμε με μέτρα κοσμικά εφάμαρτου. Που λέμε, Καλά, δέκα φορέ θα φάω θα βαριθώ. Θα πάω πέντε φορέ με τη γυναίκα μου, θα βαριθώ μετά στο καλό. Δεν γίνεται. Αυτά κουράζουν, τελειώνουν. Δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι άνθρωπο ότι αυτό είναι το αληθινό. Που δεν πέφτει στη λύθη, που δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Αλυσμόνι το είναι. Λοιπόν, φέρει αυτήν την σφραγίδα και τη χαρά τη πληρότητο. Και τότε ανασύρει ο άνθρωπο. Από αυτά τα βάθη της ησυχία και της σιωπής του Λόγου του Θεού. του λόγου του Θεού. Αναγνωρίζει τότε που είναι το φως, που είναι το σκοτάδι. Αναγνωρίζει ο άνθρωπος όχι διανοητικά, αλλά βιωματικά και καρδιακά. Τι είναι αλήθεια και τι είναι φως. Θυμάμαι ένα περιστατικό που μου λέγανε κάποιοι μοναχοί στο Άγιον Όρος. πήγα λέει στον γέροντα, τον Εφρέμ, τον για ένα θεολογικό θέμα, του είπαν την άποψή του και του έλεγε: ε δεν είναι έτσι. Μα αυτό έτσι μάθαμε στο Πανεπιστήμιο. Μα εγώ δεν τόσο έτσι του λέει. Άλλο ότι αποκαλύπτει ο Θεό στην καρδιά, και άλλο ότι λέει ο μυαλουδάκι μα. Οι αποκαλύψει του Θεού είναι διαφορετικέ. Και τότε βλέπουμε ο Θεό είναι τόσο ειρηνικό και αρχίζει ότι μας μα λέει μια κουβεντούλα στη σιωπή του με τρόπο που δεν ακούν τα αυτιά μας, αλλά και ακούνε. Με τρόπο που δεν ακούει η καρδιά μα, αλλά και ακούει. Και δεν ξέρουμε να συλλάβουμε σε ποια στιγμή μα το είπε. Ένα λόγο που μα κρατάει όλη μα τη ζωή. Που αυτό ο λόγο είναι ο λόγο που αντιστοιχεί στον καθένα μα. Είναι ο λόγο που είναι η αφορμή τη γέννα μα. Είναι ο λόγο ύπαρξή μα αυτό, ο προσωπικό. Και όταν ακόμα το ξεχάσουμε και φύγει αυτή η κατάσταση προσευχή, αυτό ο λόγο είναι η παράκλησή μα. Είναι η παρεγοριά μα. Είναι αυτό το οποίο μα αναπτερώνει. Είναι αυτό το οποίο μα συγκινεί. Είναι αυτό που μας δίνει ελπίδες. Η ανάμνηση αυτού του λόγου που αντιστοιχεί στην ύπαρξή μας είναι η αρχή της ζωής μας. Είναι αυτό που μας ενεργοποιεί. Το ακούμε και αμέσως ξυπνάει μέσα μας κάτι ταράσσεται. Είναι αυτός ο λόγος ζωής μας. Αυτά βεβαίως και άλλα πολλά είχαμε. Να πούμε να δούμε περισσότερα ότι σε κατάσταση κατάστασης προσευχής της σιωπής χρειάζεται ο άνθρωπος να πολεμήσει το άγχος του, την εντασήν του και με συντριβή και ελπίδα να προχωρήσει τότε χρειάζεται να ελέγξει τέσσερα πραγματάκια ο άνθρωπος ποιος είναι αγώνας του την ώρα της προσευχής και της κατάσταση αυτής της υγείας να αντισταρατευθεί στην αστάθεια της θέλησής του το πρώτος πειρασμός είναι η αστάθεια της θέλησεώς μας να Αποκτά σταθερά θέληση έναν άνθρωπο στην προσευχή. Το δεύτερο είναι ο δισταγμό τη καρδιά μα, η δηλία μα. Ρε, και τζάπα, προχωρώ, δεν βρίσκω τίποτα. Και είμαστε μια εδώ και μια εκεί. Σταθερότητα θελήσεω, δισταγμό καρδιά. Το τρίτο είναι η ανυπομονησία του σώματο, η κούραση. Κάνε λίγο άσκηση στο σωματάκι σου. Βοηθάει το σώμα στην περισυλλογή και στην αυτοσυγκέντρωση. Το σώμα συμμετέχει στη βούλη τη ψυχή μα. Βοηθάει τη θέλησή μα. Τη δραστηριοποιεί. Και το άλλο είναι η θύελα το σκέψιο Πώ όπω σκέψει τότε όταν προσευχόμαστε, δεν προλαβαίνουμε να συλλάβουμε. Τότε αντιστεκόμαστε σε αυτέ. Γιατί υπάρχει ησυχία. Και τότε βγαίνει ο πραγματικό μα αυτό. Πολλέ φορέ ο φόβο να μην προσευχηθούμε ξεκινά από το φόβο δεν μπορούμε να αντέχουμε τι σκέψει μα. Πώ από εκεί τι γίνεται. Σύννεφο. Λογισμοί κάθε είδου. Βλέπει το χαρτί και θυμάσαι την Αμερική. καταλαβαίνει πώ θυμάσαι. Βλέπει το τι είναι από τώρα. Τέλο πάντων, να μην πούμε και άλλα πράγματα. Πάντω γίνονται φοβερέ συνδυασμοί Αν κάνετε περιγράψει, καμιά φορά τα μεγαλύτερα σενάρια δημιουργούνται ω προσευχή. Εμπνεώμαστε. Αν θέλει κανεί να γίνει σενάριογράφο, θα κάνει λίγο προσευχή, θα βάλει πολλά σενάρια. <laughs> λοιπόν, ο άνθρωπο χρειάζεται να πολεμήσει τη θύλα των σκέψεών του, το δισταγμό τη καρδιά του, την αστάθεια τη τελείω και την ανυπομονησία του σώματο για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή τη διαδικασία. Πέρασε η ώρα. Δυστυχώ, αν θέλετε ερωτήσει με τον Πάσκα, αν τι θυμάστε. <laughs> το κάναμε επίτηδε για να μην τι θυμάστε. <laughs> λοιπόν, δύο-τρία δύο, τρ, δύο, πράγματα. Όσοι άνθρωποι μπορούν, γυναίκε και άντρε, Πέμπτη Παρασκευή θα καθαρίσουμε το νόμο μα. Αν θέλετε, ελάτε να βοηθήσετε. Είμαστε καημένοι άνθρωποι. Ανήμποροι. Ελάτε να βοηθήσετε. Πέμπτη και Παρασκευή, όσοι θέλετε, να καθαρίσουμε την Εκκλησία. Και την καραγκή θα κάνουμε έρανο λόγω τη πανηγυρία μα σε διαφόρου ναού για να τα οικονομήσουμε. <Κι> Γιατί με εκείνα τα χρήματα που μαζεύουμε συντηρείται όλο το κτίριο όλο τον χρόνο. Γι' αυτό το πιέζουμε. Ε, θα πάρουμε και ποσοστά, μη παπάνε. από πλάκα κάνω, <Κι> μην το πιστέψετε. Λοιπόν, πρώτο Θεό, μετά την ανάσταση. <Κι> Διευκόντων Αγίου Πατέρα, η μόνη κυρίω Χριστέ Θεό, με λέει και ο εμά μαζί. <Κι> Μεγάλη εβδομάδα εξομολόγηση δεν γίνεται. Όσοι προλάβετε.